Τεσσαρακοστό μάθημα. Μήπως έχετε εγγλέζικα τσιγάρα. Λυπούμαι πολύ δεν έχω, αλλά τώρα μόλις μου έφεραν κάτι αρωματικά. Μήπως έχετε εγγλέζικα τσιγάρα. Λυπούμαι πολύ δεν έχω, αλλά τώρα μόλις μου έφεραν κάτι αρωματικά. Τι ήδη Έχουμε όλες τις μάρκες. Αυτά εδώ είναι τα καλύτερα. Τι ήδη έχετε. Έχουμε όλες τις μάρκες. Αυτά εδώ είναι τα καλύτερα. Πόσο κάνουν. Τέσσερις δραχμές το μικρό κουτί και οκτώ το μεγάλο. Πόσο κάνουν. 4 δραχμές το μικρό κουτί και οκτώ το μεγάλο. Ευχαριστώ. Μήπως έχετε ασημένες σιγαροθήκες. Μάλιστα, έχω πολλές ταμπακέρες σε διάφορες τιμές. Αυτή είναι από καθαρό ασύμι, όχι και πολύ ελαφριά. Κοστίζει μόνο 470 δραχμές. Ευχαριστώ. Μήπως έχετε ασημένες σιγαροθήκε.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 Μπορείτε να τη δώσετε να χαράξουν τα αρχικά σίγμα μη. Βεβαιότατα. Περάστε μεθαύριο. Θα είναι έτοιμοι. Είναι καθόλου της προκοπής αυτοί οι αναπτήρες. Περίφημη. Έχουμε πουλήσει εκατοντάδες και κανείς δεν μας παραπονέθηκε ποτέ. Είναι καθόλου της προκοπής αυτοί οι αναπτήρες. Περίφημοι. Έχουμε πουλήσει εκατοντάδες και κανείς δεν μας παραπονέθηκε ποτέ. Έχετε να μου χαλάσετε ένα χιλιάρικο. Ε, Μία στιγμή να ειδώ. Μάλιστα ορίστε τα ρέστα σας. Έχετε να μου χαλάσετε ένα χιλιάρικο. Ε, Μία στιγμή να ειδώ. Μάλιστα ορίστε τα ρέστα σας.